Η καινή διαθήκη μετασυντόμου ερμηνεία. Υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Έκδοση 35η. Αδελφό τη Σωτήρ. Ισάβρων 42 Αθήνε. Τηλέφωνο 3622 108. Αθήνε Μάιος 1993. Το καταματθέων Ευαγγέλιον. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρί. Πρόλογος των Εκδοτών. Δόξαν και ευχαριστή αναναπέμπομεν προ τον Θεό και πατέρα των Φώτων, διότι αξιώνει την αδελφότητά μα να παραδίδει στα σχήρα των μελών τη Εκκλησία μα την 26η έκδοση τη καινή διαθήκη μετασυντόμου ερμηνεία του αϊμνίστου επιτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτου Νίτρε Μπέλλα. Η σύντομο σε αυτή ερμηνεία εξεδόθη για πρώτη φορά το έτο 1952. Είναι δε έργο υψή τη σημασία, διότι όπω ο συγγραφέα ετώνησε συγγραφεα τη τοτε η παραλίλω προ το ιερό κείμενο τη Κοινή Διαθήκη, δημοσιευμένη σύντομο ερμηνεία, καθιστά εύληπτα τα νοήματα αυτού. Την σύντομο ερμηνεία του καθηγητού Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα ενέκρινε και ευλόγησε νομοθήμου ευθύ από τι εκδόσεώ τη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολο, καθώ και η Ιερά Σύνοδος τη Ιεραρχίας τη Εκκλησία τη Ελλάδο, όπω και τα λοιπά Πατριαρχία Αντιοχία, Αλεξανδρία, ω και η Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εγκρίσει και ευλογία αυτέ φαίνονται στα σχετικά επίσημα γράμματα τα οποία δημοσιεύουμε ευθύ αμέσω. Ει όλε σα εκδόσει χρησιμοποιήθη το συγκεκριμένο κείμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για να διευκολύνουμε ανδέτου αναγνώστε του ιερού κειμένου στην καλύτερα κατανοησή του και στο να συγκρατούν ευκολότερον τα αληθείας που περιέχει, εγχωρίσαμε το κείμενο ει Μεθοδικά Ενότητα και στην αρχή κάθε ενότητα εθέσαμε μικρά περίληψη του περιεχομένου τη. Επίση, ει το τέλο προσετέθη πίναξ περιεχομένων κατά ενότητα καθώ και εξ σχετική χάρτη. Ο κύριο ήθελε να ευλογήσει και την έκδοση αυτήν, για να διαδίδεται ευρύτερα και κατανοείται βαθύτερα ο λόγο του Ευαγγελίου, να βοηθεί δι' το τρόπο στου αναγνώστε να γίνονται και ποιητέ του θείου λόγου, οι οποίοι, εν καρδία καλοί και αγαθή ακούσατε τον λόγων, κατέχουσαν και καρποφορούσιν εν υπομονή. Λουκά, κεφάλαιο Ι, 15. Αδελφό της Θεολόγωνος Σωτήρ, Αθήνα, Αύγουστος 1986. Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα προλόγο προαναφερθέντα επίσημα γράμματα προς τον αείμνη στον επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Νίτρε Μπέλα. Τα γράμματα αυτά βρίσκονται ηχογραφημένα στην τελευταία κασέτα του βιβλίου της Αποκαλύψεως και συγκεκριμένα μετά τα περιεχόμενα αυτής. Τα περιεχόμενα του παρόντος βιβλίου ηχογραφούνται μετά το K ή τα κεφάλαιο του Καταμαθαίων Ευαγγελίου. Τα βιβλία τη καινής Διαθήκη Ευαγγέλαιων Καταμαθαίων, Κατα Μάρκων, Κατα Λουκάν, Κατα Πράξει των Αποστόλων. Επιστολέ Αποστόλου Παύλου: Προς Δρομαίους, Προς Κορινθίους Α, Προς Κορινθίους Β, Προς Γαλάτας, Προς Εφεσίους, Προς Φιλιππείους, Προς Κολοσσαίς, Προς Θεσσαλονικείς Α, Προς Θεσσαλονικείς Β, Προς Τιμόθεων Α, Προς Τιμόθεων Β, Προς Τίτων, Προς Φιλήμονα, Προς Εβραίους. Επιστολέ Καθολικέ: Ιακώβου, Πέτρου Α, Πέτρου Β, Ιωάννου Α, Ιωάννου Β, Ιωάννου Γ, Ἰούδα. Αποκάλυψης Ιωάννου Τα τέσσερα Ευαγγέλια, σελίδα 1 Ευαγγέλια ονομάζονται τα τέσσερα θεόπνευστα βιβλία τα οποία ξυστορούν και περιγράφουν τη διδασκαλία και τα κυριότερα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού Από τα τέσσερα Ευαγγέλια τα μεν δύο συνεγράφησαν από αποστόλου των Ματθαίων και τον Ιωάννην τα δε άλλα δύο από μαθητάς και ακολούθους των αποστόλων και ο Μεν Ευαγγελιστή Μάρκος στο Ευαγγελιόν του διέσωσε την περί του Χριστού διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου, ο Δ. Λουκά συνέγραψε το Ευαγγελιόν του κατά το πλείστον σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, το Ματθαίον δηλαδή, το κατά Μάρκον και το Καταλουκάν, κατά μέγα μέρο εξιστορούν τα ίδια γεγονότα και ακολουθούν το αυτό γενικό διάγραμμα στην αφήγησή του. Επειδή αφήγησει των τριών αυτών Ευαγγελίων είναι δυνατό να συνοψιστούν ισμίαν. Δι' αυτό τα τρία αυτά Ευαγγέλια ονομάστησαν συνοπτικά. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίο έγραψε το Ευαγγέλιόν του τελευταίως εξόλων, είχε ενός σκοπό του και το να συμπληρώσει τους άλλους τρεις Ευαγγελιστάς. Επειδή δε εκείνοι αναφέρουν κυρίω την δράση του Κυρίου στην Γαλιλαία, ο Ιωάννης ομιλεί περισσότερο για τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Τα Ευαγγέλια παρέλαβαν εξ με πάσταν ευλάβιαν όλη ανα την οικουμένη εκκλησία και τα ανεγίνωσκον κατά την ώρα της λατρείας, όπως εξακολουθεί να γίνεται και μέχρι σήμερον, προσήλθησαν δέ και προσελκύουν όχι μόνο των σεβασμών και την ευλάβιαν όλων των πιστών χριστιανών, αλλά και το σοβαρών ενδιαφέρον και αυτών ακόμη των απίστων. Η προσωπικότητα του κυρίου, η οποία τόσο αναρμονική και υψηλή και πρωτότυπο παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια, και η ουρανία διδασκαλία του, η οποία με τόση ακρίβεια και χωρί πλάνη διαφυλάχθη σε αυτά, συντελούν ώστε τα Ευαγγέλια να είναι πηγαία ηθικής αναγεννήσεω και ξυπσώσεω για των τον κόσμο. Έγιναν το μοναδικό βιβλίο τη ανθρωπότητα, το οποίο εντό ολίγου χρόνου κατεπλημμύρισε τον κόσμο και έγινε η πνευματική αιστεία η οποία ζωογονεί και θερμαίνει τον ηθικώ νεκρό κόσμο. Κανένα άλλο βιβλίο δεν εκυκλοφόρησε και δεν εξακολουθεί να κυκλοφορεί τόσο πολύ όσο το Ευαγγέλιο. Τυπώνεται και η κατ' έτο σε εκατομμύρια αντιτύπων και έχει μεταφραστεί ισχυρία και πλέον γλώσσα, κυκλοφορεί και μεταξύ αυτών των αγρίων και των λαών και να συντελείται το τρόπο στους των εκπολιτισμών και την εξημέρωσή των. Κάθε γενεά των 20 χριστιανικών αιώνων προσπαθεί να κατανοήσει βαθύτερον του ουρανίου θησαυρού των Ευαγγελίων. Δι' αυτό δε υπάρχουν πάρα πολλοί ερμηνευτέ των Ιερών Ευαγγελίων. Διότι πράγματι τα Ιερά Ευαγγέλια είναι μεταλλείων ανεξάντλητων θείας γνώσεως και σοφίας και κρύπτουν εις τα σωλίγα σελίδας των πολίτιμων και ανεκτιμή του αξίας Μαργαρίτην για τον οποίο αξίζει να πωλήσει κανεί και να θυσιάσει τα πάντα δι' να τον αποκτήσει.